όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι ο Νίτσε πλαγιοκόπησε τους προσοκρατικούς και έτσι αναδιάρθρωσε τα δεδομένα ώστε να προκύπτει αυτό που ο ίδιος θεωρούσε ουσίωδες. Όταν μιλάει για το θαλή φεριπίν, αξιολογεί εντελώς διαφορετικά την άποψη του θαλή ότι αρχήν τον όντων απευθύνατο το ίδωρ είναι. Λέει ότι καθ' αυτό μπορεί να μην ισχύει, αλλά ακόμη και μετά την κατάρρευση της επιστημονικής οικοδομής παραμένει κάποιο απόθεμα που διατήρησε την προοθητική του δύναμη Παραμένει λοιπόν μια ελπίδα μελλοντικής γονιμότητας και κωδικοποιεί αυτό το απόθεμα που ο ίδιος θέλει να συλλάβει, ο Νίτσε εννοώ, ως έμφαση στο πρόσωπο, στην προσωπικότητα του φιλοσόφου. Με αυτή την πλαγιοκόπηση, ο Νίτσε έπλασε φεριπίν έναν δικό του Ηράκλητο, στον οποίο χρέωσε προπάντων υπεροψία. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι εκείνο που πρέπει να κατήχε τον Εφέσιο, να χωρητή, του ναού τη Αρτέμιδας ήταν ένα αίσθημα μόνοση. Από αυτόν, γράφει, δεν ακτινοβολεί ούτε η παντοδύναμη συγκίνηση των ορμών της συμπόνιας, ούτε η ανάγκη να βοηθήσει, να θεραπεύσει, να σώσει. Είναι ένα άστρο χωρίς ατμόσφαιρα. Το φλογερό του βλέμμα, στυλωμένο προς τα έσω, δεν λάμπει εξωτερικά, παρά με λάμψη και παγωμένη, ώστε να μην ήταν παρά απατηλή επιφάνεια και στον Ηράκλητο θα αντιτάξει τον Παρμενίδη. Αυτός όμως φαίνεται καμωμένος από πάγο και όχι από φωτιά, και διαχίνει γύρω του φως ψυχρό και καυστικό. Ο Παρμενίδης έφτασε κάποια στιγμή, λέει Ιονίτσε, χωρίς άλλο σε προχωρημένη ηλικία, στην πιο καθαρή αφαίρεση, σε μια αφαίρεση εντελώς ανεμική, χωρίς καμιά ανεπαφή με την πραγματικότητα. Η στιγμή... Αυτή που ενεφάνισε ο Παρμενίδης τη θεωρία του όντος είναι το σύνορο που χωρίζει τις δύο περίοδους της ζωής του. Χωρίζει επίσης την προσοκρατική σκέψη σε δύο ημίσαια. Το πρώτο από αυτά κυριαρχείται από τον Αναξίμανδρο και το δεύτερο αποτελεί την καθεαυτό περίοδο του Παρμενίδη. Κανένας όμως δεν πλήττει ατιμόρητα τόσο φοβερέ όπως το «ον» και το «μειον». Το αίμα παγώνει λίγο-λίγο όταν τις αγγίζουμε. Ήρθε κάποια μέρα που ο Παρμενίδης εμπνεύστηκε μιαν ιδέα παράδοξη που φαινόταν να καταστρέφει όλους τους προηγούμενους συνδυασμούς του σε σημείο που ένιωσε την επιθυμία να τους παραπετάξει όλους σε μια γωνιά σαν ένα πουγγί με παλιά και χωρίς αξία νομίσματα. Παραδέχονται γενικά πως στην εσωτερική λογική ενιών όπως το «ον» και το μειών προστέθηκε για να συμβάλλει στο νέο εφεύρημα του νου του μια εντύπωση που του ήρθε απέξω από τη θεολογία του γέρου πλάνητα Ραψοδού που τραγουδούσε την απόκριφη θεοποίηση της φύσης του ξενοφάνη του Κολοφόνιου. Ο ξενοφάνης, λοιπόν, τοποθετημένος σε αυτό το διάγραμμα που συνόψησε η Λιγκίωδος. Για να καταλάβουμε, όμως, πώς λειτουργεί σε αυτή τη σύμφραση, θα πρέπει πρώτα να λειτουργήσει η αντίστοιξη. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το σημείο να κάνουμε ό,τι δεν έκανονίτσε. Να ανασυστήσουμε με ακρίβεια τα φιλολογικά δεδομένα. Πολύ συνοπτικά. Ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος ήταν και ποιητής, και θεολόγος, και φιλόσοφος. Σύμφωνα με τα αυτοβιογραφικά του στοιχεία, όπως τα δίνει ο ίδιος σε ένα απόσπασμα που σώθηκε, γιατί πρέπει να πούμε πως είναι ο πρώτος προσοκρατικός που σώζονται δικά του αποσπάσματα και όχι αναφορές στη δουλειά του, λένε πως σε ηλικία 25 χρόνων, με την κατάληψη της πατρίδας του της Κολοφώνας από τους Πέρσες, γύρω στο 545 π.Χ., αναγκάστηκε να εκπατριστεί και να ζήσει επί 67 ολόκληρα χρόνια περιπλανόμενος σε όλη την Ελλάδα. Κατέληξε τελικά στην Κάτω Ιταλία, πέρασε από τη Μάλτα, τις Ιρακούσες, την Κατάνη, τη Ζάγκλη. κατέληξε όμως στην Ελέα της Κάτω Ιταλίας, στην Κοιτίδα δηλαδή, της Ελεατικής Σχολής και του Παρμενίδη, με τον οποίο όμως δεν είναι σίγουρο, όπως φαίνεται σίγουρος να είναι ο Νίτσε, ό,τι συνδέεται. Ήταν ένας πολυμαθέστατος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι προσπάθησε να εμβαθύνει περαιτέρω την ιδέα του αναξίμανδρου για το άπειρο ως αρχή του κόσμου με μια ενηγματική διατύπωση που δεν έχει νόημα να την αναλύσουμε εδώ κυρίως όμως προσπάθησε να αποκαθιλώσει την τρέχουσα αντίληψη περί και πως συνοδευόμενος λέει από δύο δούλου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν πάνφτωχος αλλά δεν ήταν και πλούσιο, γυρνούσε και απάγγελνε δικά του ποίηματα, σε συμπόσια και άλλες συναθρήσει, ασκούσε δηλαδή το επάγγελμα του ραψοδού, ταυτοχρόνως όμως ανέστρεφε τις τυποποιήσεις που χρησιμοποιούσαν οι ραψοδοί, ως που κατέληξε να παραγάγει σκοπτικά καθολοκληρίαν ποίηματα που ονομάζονταν συνολικά σίλι, όπως ξαναείπαμε. Θράψματα από αυτά σώζονται και σε ένα από αυτά που πρωτίστως μας ενδιαφέρει, λέει «Εθείο πέστε» θεούς φετέρους, σιμούς μελανάστε θρίκεστε γλαυκούς και πυρούς φασιπέλεστε δηλαδή οι Αθίωπες λένε ότι οι θεοί του έχουν πλακουτσιμύτη και είναι μαύροι οι θράκε λένε ότι οι θεοί του έχουν γαλανά μάτια και είναι κοκκινοτρίχιδες και σ' άλλο απόσπασμα που όπως και το προηγούμενο το σώζει ο κλίμη λέει αλ η έχουν βώες, Ήπητ οι ελέοντε. ή γράψε χείρεσι και έργα τελήν απεράνδρες, ή μενθ ήπησι, βώες δέτε βουσίν ομοίας και θεών ιδέας έγραφων και σώματε ποιον τι περ περκαφτή δέμα σιχονέκαστη. Δηλαδή, αν τα βόδια ή τα άλογα ή τα λιοντάρια ή χαχέρια η αν μπορούσαν να σχεδιάσουν με τα χέρια του και να κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνθρωποι, ζωγραφικά έργα δηλαδή, τα άλογα θα έφτιαγαν του θεού του σαν άλογα. Τα βόδια θα του έφτιαγαν σαν βόδια και θα έκαναν το σώμα του σαν το δικό του. Και η αλήθεια, πού βρίσκεται η αλήθεια για τον ξενοφάνη, λέει σε ένα απόσπασμα. Και το μεν ουν σαφέ, ούτε σαν ηρίδεν, ουδέ τη έστε ειδό αμφιθεόντε και όσα λέγω περί πάντων. Κανένα άνθρωπο, δεν ξέρει ούτε ποτέ του θα μάθει την αλήθεια για τους θεούς και για όλα όσα πραγματεύομαι. Ή γάρ και τα μάλιστα τύχη τετελεσμένων, μιπόν, αυτός όμως ουκείδε. Δόκος δε πιπάσι τέτικτε. Κι αν κατατύχει, λέει κάποιος, πει την πλήρη αλήθεια, δεν το ξέρει, γιατί για όλα τα πράγματα υπάρχουν μόνο δοξασίες, γνώμες. Δεν χρειάζεται να προσθέσω άλλα αποσπάσματα, Μόλον ότι το αυτοβιογραφικό του θα τον κόπο να μεταφραστεί σωστά, ρυθμικά δηλαδή, α δούμε τώρα από αυτά τα συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία τι αναπλάθει ο Νίτσε, πώ λοξοτομεί τη φιλολογική αλήθεια. Ο ξενοφάνη έζησε μια εκπληκτική ζωή αλήτη και αηδού και έγινε με τα ταξίδια του άνθρωπο πολύ σοφος και πολύ ξερός που ήξερε να ρωτά και να ιστορίζει. Από πού και πότε του ήρθε η μυστική ροπή προς το εν και το ακίνητο, κανείς δεν μπορεί να το συμπεράνει ούτε και τώρα. Ίσως να μην ήταν, παρά η αντίληψη ενός γέρου με καθυστική πια ζωή, που ύστερα από έναν τόσο πλάνητα και πολυκίνητο βίο, ύστερα από την αδιάκοπη προσπάθειά του να γνωρίσει και να μελετήσει, συλλαμβάνει σε ένα υπέροχο και ύψιστο όραμα, τη θεία ανάπαυση στην ακινησία του παντός. Εξάλλου, δεν βλέπω παρασαναπλή σαν σύμπτωση το γεγονός πως στον ίδιο τόπο, στην Ελέα, δύο άνθρωποι έζησαν λίγο καιρό, ο ένας πλάι στον άλλον, εννοεί ο Ξενοφάνης και ο Παρμενίδης, που ο καθένας τους έφερε στο κεφάλι του μέσα μια άλλη αντίληψη της μονάδας. Ο Ξενοφάνης, παρότι δεν ήταν προσωπικότητα τόσο επαναστατική όσο ο Πυθαγόρας, Φανερώνει μόλον τούτο με τα ταξίδια του την ίδια κλίση, την ίδια ανάγκη να καλυτερέψει τους ανθρώπους, να τους εξαγνήσει και να τους θεραπεύσει. Είναι ένας δάσκαλος της ηθικής, αλλά χωρίς να ξεπερνά το επίπεδο του ραψοδού. Αργότερα θα ήταν ασφαλώς ένας οφιστής. Δεν έχει ομοιότου στην Ελλάδα όταν καταδικάζει τα κρατούντα ήθη και τις τρέχουσες αξίες. Αντίθετα δε προς τον Ηράκλητο, που αποτραβήχτηκε στη μοναξιά του, όπω και ο Πλάτων αργότερα, ο ξενοφάνη αντιμετώπισε το ίδιο κοινό που μαστίγωνε με την οργή του και την ηρωνία του, χωρί όμω τη φιλόνικη διάθεση ενό θερσίτη, για τον άκρητο θαυμασμό του στον όμοιρο, για το πάθο του στι νίκες των γυμνικών αγώνων, για τη λατρεία του στου μαρμαρένιου ανθρωπόμορφου θεού. Η ατομική ελευθερία, που σε αυτόν φτάνει στον ανώτατο βαθμό τη, και η ολοκληρωτική του χειραφέτηση. Από όλε τι συμβατικότητε τον φέρνουν σημότερα στον Παραμενίδη παρόσο η αντίληψή του για την υπέρτατη θεϊκή μονάδα. Το σχήμα ερμηνεία που προτείνει ο Νίτσε ελέγχεται, επαναλαμβάνω, φιλολογικά, όμως περιέχει τον κόκο εκείνο συνάπεω ο οποίος μας επιτρέπει να μετακινήσουμε τον φιλολογικό όγκο ως εκεί που αποκτά το πλήρες νοημά του πια. Αυτή η πλαγιοκόπηση που εκανονίτσα τοποθετεί τον ξενοφάνητον κολοφόνιο στη σωστή του θέση ως ένα σημείο αντιλεγόμενο, φιλόσοφο, ραψοδό και σατιριστή όλα μαζί, ο οποίος ταυτοχρόνως λειτουργεί σαν στην βασική Αντίθεση που διαπερνά όλη την όρημη προσοκρατική φιλοσοφία. Στην αντίθεση μεταξύ του Ηρακλήτιου Γίγνεσθε και του Παρμενίδιου είναι. Αν τώρα σκεφτούμε ότι αυτήν την αντίφαση ο Νίτσε την προβάλλει πάνω στη συνθήκη μιας ζωής, έχοντας εκείνη την εξαιρετική ιδέα ότι κάποιος καταλήγει στην ακινησία του όντω απλώς επειδή είναι γέρος και κουράστηκε να περιπλανιέται, μπορούμε να ολοκληρώσουμε την υπόσταση του σατυρικού, ως σημείο αντιλεγόμενο. Και ο Ξενοφάνης, ας το πούμε και αυτό, παρέμεινε σημείο αντιλεγόμενο ανά τους αιώνες. Στα μέσα του δικού μας πια αιώνα, ο Κάρλ Πόπερ αποθέωσε τον Ξενοφάνη ως εμβληματική φυσιογνωμία του πρώτου διαφωτισμού της ιστορίας, του συναφούς προς το εγχείρημα εκλογήκευσης και εκοσμήκευσης που ανέλαβαν οι προσοκρατικοί όμως παίρνοντας αμπάριζα από τον Ηράκλητο, ο οποίος έλεγε ότι πολλά πράγματα ήξερε ο Ξενοφάνης, αλλά τελικά δεν κατάλαβε το ουσιώδες, διότι πολυμαθή νόων έχην ο σφοδρός από ένα σημείο και πέρα αντίπαλο του Πόπερ, ο Φεγεράμπεντ, ένας πανέξυπνος αλλά και εξαιρετικά επιδειξιωμανής άνθρωπο, λέει στην ουσία ότι ο ξενοφάνη ήταν ο πρώτος ο οποίος κωδικοποίησε δύο πολύ γνωστά μας δυνά αφέρεσε το δικαίωμα κάθε επιμέρους πληθυσμού να εξειδικεύει τη θεότητα κατά τη δική του αντίληψη του κόσμου. Στην ουσία λοιπόν είναι ο εισηγητής της παγκοσμιοποίηση και εφανταζόμενος έναν Θεό που όλος ορά όλος νοεί, όλος ακούει, ένα Θεό που πρέπει να τον αναπαραστήσουμε στο νου μας μάλλον σαν σφαίρα, παρά σαν κάτι ανθρώπινο, τον πρότυπο διανοούμενο. Και ο Πόπερ και ο Φεγεράμπεντ έχουν ένα κομμάτι του δίκιο, γιατί ο Ξενοφάνης είναι ένας πικνωτής που περιέχει σε εμβριακή μορφή όλο αυτό που μετέπειτα ονομάστηκε διαλεκτική του διαφωτισμού. Έχει όμως και ένα σημείο φυγή που δίνει προοπτική σε όλο τον πίνακα. Σκόπτει και στοχάζεται με μια ανάσα βλέπει όχι από τη γωνία από που παράγεται ένα σύστημα, αλλά από τη γωνία από την οποία ο βασιλιάς φαίνεται επαναληπτικά μόνιμα γυμνός. <Στιλίου> <Στιλίου> <Στιλίου> <Στιλίου> Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης